Πράγματι, <Σιλάτι>, κυρίε και κύριοι, ωραία η κουβί έχω. Ιδήσει έχω, σχόλια έχω, τραγούδια έχω. Κυρίε και κύριοι, τώρα και στην πόλη σα η καλύτερη Πάρε δεν Καθαρίζω υπόλεια, καθαρίζω ανώγκια. Η κόμματα καθαρίζουν, κυρία μου. Στον τοίχο, τώρα και στη γειτονιά σα, στη ράσπη, και κύριοι, ράδιο έχουν, ηντερνετ έχουν, η τηλέφωνο έχουν. Η έχουν. Ένα κελό εκπομπή, δώρο, ένα κεό κρυμμύρια. Στον τοίχο, η καλύτερη εκπομπή τη ανθρωπότητα. Κυρίες μου και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον τοίχο Καμιά φορά χάνεσες τις μουσικές και την να πεις. Έτσι έπρεπε να χανόμαστε σε αυτά τα πράγματα Κυρίες μου και κύριοι Καλή σας ημέρα λοιπόν Γιάννης Λαζάρου εδώ Στον τοίχο Μιλάτε κι εσείς να κουτουλήσουμε παρέ 2681 4060 Τηλέφωνο Κουτουλιάς Να ρίξετε καμιά κουτουλιά κι στον τοίχο Κυρία μου και κυριέ μου Ευχαριστίες για την τιμή που μας κάνουν τα ραδιόφωνα που μας αναμεταδίδουν Και πολλέ. Και από καρδίας καλημέρες Στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Και από αέροσα Αλλά και μέσω ιερού Ιντερνεδίου Για να φτάνει αυτή η εκπομπή Στην Αλεξανδρούπολη Στη Θεσσαλονίκη Στην ε, Δράμα Στην Πιτωλεμαΐδα Στην Κοζάνη Στη Βέρεια Στην Κρήτη Στη Μητυλίνη στη, Στο ουξωτερικό Γιατί έχουμε και εκεί κάποιου φίλους Που μας ακούνε όπως και να στείλουμε και ιδιαίτερες καλημέρες εκεί στο παρεάκι στην Άνω Κυψέλη του Γκιζί Που μας ακούνε Φαντάζομαι ότι θα έχουν ανέβει και οι θερμοκρασίες πια εκεί στη Κυψέλη. Και δεν σας σώνει το να, το να ανοίξετε την μπαλκονόπορτα Δεν κάνει ρεύμα δηλαδή για να το συστείτε. Πολύ το μπετόν Κυρίες μου και κύριοι Φαντάζομαι ότι Το είδα εξάλλου Είδα και τα νούμερα Το Πόσο τιμήσατε Το ρεπορτάζ της θεωδοσίας της Μπατάλα Για το Για τους κριματοδότες της δημοκρατίας Και Μετά από αυτές τις αποδείξεις Λέμε τώρα ε, φαντάζομαι ότι κάτι πρέπει να έγινε μέσα σας διότι όπως βλέπετε τα ρεπορτάζ των παιδιών στον τοίχο δεν είναι άλλα ε, λόγια να αγαπιόμαστε ίσως θα, μη, ως είναι με ονόματα και αποδείξεις Προτροπή λοιπόν επειδή μπήκαν στην πόλη οι θεσμοί η Μαρία Τσολακίδη έγραψε άλλο ένα καταπληκτικό χθες σας προτρέπω καθημερινά να μπαίνετε στον τοίχο Διότι ε, λίγο πολύ Όχι λίγο Πολύ ε, Αυτά τα ρεπορτάζ και αυτά τα στοιχεία Δεν τα βρίσκεται Είναι μια ε, δημοσιογραφία που δεν τη βρίσκεται Γι' αυτό επειδή εμείς νιώθουμε υπερήφανοι Μπείτε και ενημερωθείτε Κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένα μου Ελληνόπουλα Εμείς τώρα να σας ενημερώσουμε για το θέατρο Το οποίο... Απλαμβάνει η χώρα ενό Ενώ οι άνθρωποι είναι σε παράκρουση Αγαπητοί βιβοί δεν αναφέρομαι στο mail που μου στείλες Διότι όπως καταλαβαίνεις ένας άνθρωπος Ο οποίος έχει ακόμη ίχνος λογικής μέσα του Διαπιστώνοντας αυτά τα πράγματα στην κοινωνία Λέμε κοινωνία ακόμη Χάριν ξέρεις Λοιπόν τρελαίνεται Τρελαίνεται Τρελαίνεται Γι' αυτό δεν αναφέρομαι Επειδή όταν διάβασα αυτά που μου έστειλες Καταλαβαίνεις έπαθα κι εγώ μια τάραχη Καταλαβαίνεις Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Αφού Με αφορμή και το email της φίλης Βιβής Σας υπενθυμίσω Ότι Καινούργοι Καινούργιες ομάδες Καινούργια άτομα Προστίθενται στους φαγμένους Στους πεταμένους Στους απελπισμένους Το θέατρο λοιπόν συνεχίζεται Πήγε Ο Πρωθυπουργεύων Πήγε να βρει το φίλο του το Γιούνκερ και ο Γιούνκερ φυσικά αφού είπε τα δικά του Προσέξτε Του είπε τι αποφάσισαν οι 25 Διότι όπως είπαμε χθες Δεν ήταν 5 στη σύσκεψη που μίλαγαν για την Ελλάδα Ήταν και άλλοι 20 Η βιομήχανη της στρογγυλής τράπεζας Όπως σας τα γράφει πάρα πολύ ωραία και στο ρεπορτάζ η Θεοδοσία <Κι> Του είπε λοιπόν τι αποφάσισαν Απλά πράγματα αποφάσισαν Καταρχάς αποφάσισαν την κατάργηση του ΕΚΑΣ Επειδή όλοι γνωρίζετε το ΕΚΑΣ είναι ένα βοήθημα στους πολύ χαμηλού συνταξιούχου Των 200, των 300, 400 ευρώ παίρνουν 100, 150 ευρώ α, το λεγόμενο ΕΚΑΣ Πρέπει να καταργηθεί Κατάλαβες Μουσική Δηλαδή παίρνει ΕΚΑΣ ο πατέρας σου, πρόλαβε να πάρει ΕΚΑΣ ο άνθρωπος Πρέπει να καταργηθεί η κατώτατη σύνταξη και να γίνεται συνταξιοδότηση βάσει των εισφορών που έχουν καταβληθεί. Αφού καταργηθούν αυτά και επειδή θα πεινάσει κόσμος αγαπητέ μου και αγαπητή μου, θα δίνετε προνομιακό επίδομα όταν επιτρέπει, το επιτρέπει ο προϋπολογισμός του κράτους. Το ακούτε αυτό. Τέλο η κατώτατη σύνταξη. Προνομιακό στο βαφτίζουνε, διότι είπαμε επί αριστερά, βαφτίζουμε, έχουμε το λαχανίδα κρέας και θα δίνουν προνομιακό επίδοση όταν θα το επιτρέπει ο προϋπολογισμός. Και μην ξεχνάτε ότι τον προϋπολογισμό θα το συντάσσουν στις Βρυξέλλες. <μήλω αφιά> το κοινωνικό αγαθό που είναι το ηλεκτρικό ρεύμα πάει με ΦΠΑ 23%. <μήλω αφιά> Πρέπει να πουληθεί η μικρή δεή. Κατάργηση του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ του 6%. <Του <Ρίξημα> Διατήρηση του έμφυα με βάση τις αντικειμενικές αξίες και όχι τις εμπορικές. <Του Ρίξη> Αλλιώς θα χάσουμε 600 εκατομμύρια ευρώ. <Του Ρίξη> Είπε ο του Γιούγκερ στο Τζιπρά. <Του Ρίξη> ο σύμμαχός σου και σύμμαχος του Τσίπρα Γιούγκερ στο Τζιπρά. <Του Ρίξη> Κατάργηση νέων προσλήψεων στο δημόσιο, των νέων προσλήψεων που έκανε ήδη είναι η κυβέρνηση Και επίσης Για όποιον εργάζεται Και παίρνει και έχει εισόδημα Άνω των 30.000 ευρώ το μήνα Τριπλάς το χρόνο με σχωρείτε Το χρόνο το χρόνο, η έκτακτη εισφορά <Το> Αυτά τα απλά πράγματα θέλουν Κυρία μου και κυρία μου <Το> Αυτά τα απλά πράγματα Που φαίνονται <Το> Αυτά τα απλά πράγματα Που ισχύουν Και φυσικά Μπορείστε παρακαλώ Ναι ναι αυτό είναι Αυτό αυτό αυτό, αυτό είναι Όχι ναι Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αγαπητέ μου τηλεκροατή είναι όπως το λες Μην τρελενόμαστε Είναι μέρος του μνημονίου 2 Το τι επέρχεται στο μνημόνιο 3 Σας το υπογράφω εδώ φαρδιά πλατιά εκτός από τον υπόλοιπο σφαγμένο λαό η πρώτη που θα τον νιώσουν στο πετσί τους άμεσα θα είναι ο στρατός του οι δημόσιοι όλον <μήλεια> όλων των μορφών δημόσιοι υπάλληλοι έτσι <μήλεια> αυτό πολύ σωστά παρατήρησες είναι μέρος του Μνημονίου 2 και φυσικά <μήλεια> κυρία μου και κυριέ μου <μήλεια> <ορίστε> παρακαλώ <μήλεια> Γεια σου cresa Ελα Έλα γεια o bunete m-am măci Ένας mea ce vine arăta oh oh Προσπαθεί και αυτός να χαμογελάσει το αχίλι μας <σομίως> <σομίως> Αλλά δεν χαμογελάει Λοιπόν να σου πω εγώ να γελάσεις Προχθές αν διάβασε, Τον τοίχο έγραψε ένα άρθρο Το γαμό το Δία Κάποια ελληνόκαυλη Διότι είναι τέτοιοι ελληνοφανεί, ελληνόκαυλη Λοιπόν είναι ελληνόκαυλη αυτή. Νόμισαν ότι τους βρίζω το Θεό Δεν σου λέω Κατάλαβες Λοιπόν αυτή, οπότε μεγάλε Αν αυτή τη στιγμή καθίσεις και μετρήσεις Πέρα από τα επίσημα ε, Κόμματα ε, Και πόσοι τα ακολουθούν Για τους λόγους που ακολουθούν Και όλους τους άλλους που είναι Καμένοι στον εγκέφαλο Ελληνόκαυλοι, ε, ξέρεις και τέτοια ε, Βλέπεις ακόμη για μια φορά Ότι δεν υπάρχει γλιτομός Παρακαλώ Ουρίστη Απράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, με βρίσκαν οι Ελληνόκαβλοι του Πατρίστρου Σκεανοκαλλίου. Ακριβώ. Δεν κατάλαβε, μέχρι. Κοίταξε, να σε βρίζει. Εντάξει, λέω κι εγώ μεγάλε κουβέντε. Να σε βρίζει ένα άνθρωπο με μυαλό και με αυτό, λε. Εντάξει, το παίρνει και στα σοβαρά. Να σε βρίζουν κοινωνικά σαν πρόφητα τώρα. Στα οποία με με το μυαλό, λέμε, με αυτό που διαθέτουν. Αρπάζονται από κάπου Λοιπόν για να επιβεβαιώσουν την ανσήμαντη Την ανύπαρκτη ύπαρξή τους Όπως καταλαβαίνει, Αυτό είναι για γέλιο Πολύ χοντρό γέλιο Τέλος πάντων κυριά μου και κύριε μου εκείνο που έχει σημασία Είναι ότι ο σύμμαχος Τσίπρας Ο σύμμαχος του Γιούγκερ Τσίπρας Ο αδερφοποιτός του Να σας κουράσω και να σας ξαναπώ Ότι είναι από αυτούς που σκίστηκαν να κάνει το Γιούγκερ πρόεδρα Πριν τη συνάντηση με το Ιούγκερ, δήλωσε Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην διαιρεθεί η Ευρώπη <Τι>, Τι άλλο δηλαδή να σου πει ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή ρε μεγάλε Τι, Τι άλλο να σου πει ο, ο Τσίπρας Εντάξει τον έχει το μισθό σου Τη βόλεψή σου την έχεις Λοιπόν Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι με αυτά που σου λέει ο Τσίπρας Θα τον έχει για πολύ καιρό ακόμη Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν πρέπει να κάνει τα πάντα Να κάνουμε ποιοι να κάνουμε τα πάντα οι μαλάκες εμείς okay. να υποστούμε τα πάντα για να μην διαιρεθεί η Ευρώπη okay. Ποια Ευρώπη okay. Η Ευρώπη της ε, Γερμανίας okay. με κολαούζω okay. την ε, ε, την γιαγέλια δημοκρατία της Γαλλίας okay. και 25 άλλα 25 σφαχτάρια εκεί από πίσω που ακολουθούν ε, και την ονομάζουν η Ευρώπη okay. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν κατά τον κύριο Τσίπρα πρέπει να κάνουμε τα πάντα να μην διαλυθεί μεγάλε okay. διότι αν διαλυθεί αυτή η Ευρώπη Είναι, είναι να γελάς Άκουγα αυτό το, το, το όρθιο δίποδο Λοιπόν το, το Θεοδωράκι Ο οποίος έλεγε λέει Επιτέλους λέει να, ο κύριος Τσίπρας λέει, Αυτό τον μπουταμίσιο το βλάκανε Για να πάρει λέει Οικονομική, οικονομική ανάσα η χώρα Ακούστε τώρα να Παρακαλώ Μπονζούρ κομμάντα λεβού Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. <Τι> μπράβο, οι Γερμανοί τρώνε όλους τους άλλους ναι, <Τι> Είναι εταίροι, είναι σύμμαχοι Είναι σύμμαχοι <Τι> Ναι, <Τι> έλα, γεια, γεια Λοιπόν, ε, όπω το λες φίλε μου, ένα το τον Έτσι ε, λέω από εδώ και πέρα Πώς έλεγαν τότε στη, στην γιαγέλια γαλλική δημοκρατία Με τις γκυλοτίνες ε, έλεγαν ε, πολίτη, πολίτη φχανσουά Εμεί τα λέμε από εδώ και πέρα μεταξύ μα, πώ λένε να βγούμε οι κομμουνιστέ, σύντροφε ή σύντροφοι και συντρόφιστε. Εμεί τα λέμε πολίτη. Πολίτη Τσίπρα, έλα να πολεμήσουμε για την Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Πολίτη Φλαμπουράρη, έλα να πολεμήσουμε για την Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Πολίτη Στρατούλη, έλα να πολεμήσουμε για την Ενωμένη Ευρώπη. Βέβαια τι άλλο να σου πει, Ποια Ευρώπη. Τι να πια Ευρώπη να μην διαιρεθεί. Ποια Ευρώπη να μην τι αγώνα είναι αυτός που κάνει αυτή τη στιγμή Ο, ο αγαπητό μας Κύριος Τσίπρας για να μην διαιρεθεί η Ευρώπη Σας λέω και άκουγα αυτό το, το όρθιο δίποδο Του το, το, το μπόμπολα εκεί πέρα Το οποίο έλεγε να, αυτό να τελειώνει Να πάρει οικονομική ανάσα η Ελλάδα Το θέμα λοιπόν κοίταξε να δεις Συγγνώμη κιόλας Κοίταξε να δεις Παίρνω από το σπίτι και άμα δεν με βρεις ε, Πότισε τη γλάστρα με το σπουργίτη ε, Ναι Oh, oh, oh. Τι οικονομική ανάσα να πάρει η Ελλάδα Μεδανικά, πρόσεχε το κεφάλι του αρχι- Αυτό τώρα είναι αρχηγός κόμματος Μεγάλε εντάξει και οι άλλοι αρχηγοί κόμματο είναι, αλλά να μιλήσουμε για τον ίδιο για τη δήλωσή του. Τι οικονομική ανάσα να πάρεις Βρε Όργιο. Όργιο σου λέω τώρα στο κεφάλι σου, γίνονται όργια μέσα. Λοιπόν, με δανεικά, παίρνει οικονομική ανάσα με δανεικά. Επιχείρηση παίρνει ανάσα με δανεικά Άλλο το δάνειο να ανταλλάξει χρήμα Να επενδύσει σε παραγωγή Να κερδίσει να το ξοφλήσει Εσύ πως θα το ξοφλήσει, βρε Κατακαημένε Ε κατακαμένε Και έχεις και εκείνο το πράμα και Έχεις και το άλλο το πράμα Το μπάνο Αυτό κι αν είναι πράμα Αυτό είναι και στην κυβέρνηση Ναι Το οποίο λέει θα κάνει βάση σε όλο το υγείο Απαπαπα πολέμαρχε Παρακαλώ Μπορίστε Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι Τώρα πρέπει να το αποδεχτήσω λέει ο Τσίπρα Ε άμα δεν γουστάρεις πάρ' μου βουνά Έλα για Εγώ μου λέει ο άλλος ψήφισα τον Τσίπρα διότι δεν αποδέχομαι το χρέος Και τι μου λέει τώρα ότι έχουμε χρέος και θα μου βάλει και άλλο χρέος Και τι να κάνω πάρτε αυγουνά μεγάλη Με στεναχωριέσαι όμως Με στεναχωριέσαι ο Πολέμαρχος θα κάνει βάση Σε όλο το Αιγαίο ο Πάνος Ο Πάνος σου λέω Ο Πάνος ο, ε, αγαπητέ μου ένα, το, το ποιόν της αριστεράς Αυτής της αριστεράς του Τσίπρα Το δεικνύει η συνεργασία με τον Καμένο και τους, πέρα από τους οπαδούς του καλά και αυτοί φλάτζα έχουνε κάψει εντάξει είναι ελληνόκαβλοι κι αυτοί λοιπόν και τους βουλευτές που, που, που, που κουβαλάει μαζί του ο Καμένος, ο καίμενος, διότι να σου θυμίσω πάρα πολύ απλά ότι την εποχή που ήταν καβάλα στα Κάγκελα ο Τσίπρας με τις καταλήψεις τον Τεμπονέρα το σκότωναν κάποιοι που ήταν κυβέρνηση και είναι σήμερα βουλευτέ του Καμένου Αυτά τα ξεχνάει ο Τσίπρας Ούτε του τύπου ρε μεγάλε δεν κρατάνε. Ορίστε. <σίλες> ναι. <Φίλες> Στερνή μου γνώση να Σ είχα πρώτα. <σίλες> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ελά, για, για, για. <σίλες> Στερνή μου γνώση, λέει ένα φίλο τηλεακροατή, να Σ είχα πρώτα. <σίλες> Όταν ψοφάμε. Ψηφάμε, δηλαδή. Αγαπητέ μου τηλεκροατή, πόσες φορές στέρνει μου γνώση να σε είχα πρώτα. Εντάξει, είχαμε τις δεξιούς, τις Έλληνε, που είχαν τον Ιθνάρχη. Είχαν, είχαν τον Ιθνάρχη. Και που λέμαγαν τις κακοί της Θα τσέπερναν το σπιέτ. Μετά είχαμε Παχιόκ, ο λαός, του Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός την εξωσία. Μετά είχαμε όλα αυτά. Πόσες φορές στερνή μου γνώση να σε πρώτα. Απαντώ και στο γαλόφωνο φίλο μου πριν πήρε τηλέφωνο και του λέω ότι η Ελλάδα δεν έχει τελειώσει από το, τώρα μεγάλη. Η Ελλάδα είναι τελειωμένη εδώ και πολλά χρόνια. Η Ελλάδα είναι τελειωμένη εδώ και πολλά χρόνια. Γι' αυτό και ακριβώς το λόγο εκμαύλησαν απόλυτα έναν λαό. Διότι τα απόνερα αν θες να το πω έτσι, τα απόνερα τη εθνική αντίσταση Έφταναν στις μέρες και του 60, και του, στη δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 70. Οπότε γιατί... Πολύ απλά λοιπόν τον εκμάβλησαν εντελώς αυτό το λαό. Τον έκαναν 150 εγώ και εγώ και τελείωσε η ιστορία. Τηλειωμένη η κατάσταση. Εδώ και πολλά χρόνια. Απλά τώρα τίθεται σφραγής υπογραφή πως βάζουν κάτω από τα έγγραφα. Αυτή είναι η, η πλάκα. Η, αυτές είναι οι μέρες που ζούμε. Τι, τι, άλλη, τι, τι μέρες ζούμε δηλαδή Την επανάσταση του Σκουρλέτη yeah. Την επανάσταση του καπετάν Φλαμπουράρι yeah. Ή την επανάσταση του καπετάν Πως το λένε του φίλου μου του Στρατούλη yeah. Ή του καπετάν Φίλη yeah. Ποια επανάσταση ακριβώς ζούμε αυτές τις μέρες yeah. Παρακαλώ yeah. Έτσι, σωστό, σωστό Είναι μια έντιμη στάση Όπως το γράφει, αυτό που είπες φίλε μου τη τηλεακροατή Το γράφει και η Μαρία Εσύ μόνο στο ρεπορτάζ της, λέει, τι, τι Τι να σου συζητήσει Ο Τσίπρας σου φέρνει αξιοπρέπεια και ελπίδα Συνεχίζοντας τα μνημόνια Την πρώτη μέρα που έκανε Που βγήκε η κυβέρνηση έπρεπε να καταργήσει Πολύ σωστά όλους τους μνημονιακούς νόμους Όλη τη μνημονιακή αυτή αηδία, να πάει ξανά εκλογέ. Σε ένα κράτο χωρίς μνημόνια και σε ένα κράτο ελεύθερο Τι είπες Δεν θα έχεις σύνταξη ο μιτσου Και πού το ξέρεις εσύ ότι δεν θα έχεις σύνταξη ο Μίτσος Δηλαδή εσύ πιστεύεις Ότι θα, θα έπαιζαν Στα ζάρια Τη γεωπολιτικοστρατιωτική τη γεωπολιτικο τους Θέση οι Ηνωμένες Πολιτείες Αφήνοντας του Μίτσου Χωρίς σύνταξη Έλα παρακαλώ Έκλεισε το τηλέφωνο παιδιά Αν θέλετε ξαναπάρτε Λοιπόν, έχει δίκιο απόλυτο τι λέει ακροάντης Και σου λέω έχεις, έχεις Εντάξει τι κάνανε Βλέπεις και την αποδόμηση την οποία κάναν κάνανε όλα Τα τελευταία ειδικά 5-6 χρόνια Διαλύσανε τα συστήματα Υποδομών Του στρατού, της υγείας, της παιδείας Τα διαλύσανε όλα Και τώρα πια είσαι εντελώ ανοχήρωτος Εντελώς δεν έχεις με τι να του αντιμετωπίσει. Ορίστε παρακαλώ Ναι, μα, μα αυτό θα κυβερνήσει, ο οποίο θα κυβερνήσει. Είναι ένα σχήμα αυτό που θα κυβερνήσει. Ναι. Να σε καλά. σε καλά. Μου λέει ένα φίλο εδώ ο ταμίσιο μου λέει, είπε ότι είναι έτοιμο να αναλάβει και την κυβέρνηση, αγαπητέ μου. Να κάνουμε μια πρόβλεψη Τα επόμενα σχήματα εξουσία διακυβέρνηση, ε, όχι διακυβέρνηση. Υπάρχουν να του λέμε έτσι με τον ονομά του αυτή τη χώρα τι είναι Τσίπρας Θεοδωράκης Θεοδωράκη παπατρέα, μην το ξεχνάτε, παπατρέα, καραμαλέα. Νεαρός, αυτή είναι μια ομάδα ας πούμε. Γιατί θα τους πετάξουν σαν και τέτοια, τώρα καταλαβαίνει. Και απ' την άλλη, δημιουργείται το ανάχωμα του πλατφόρμα. Αυτή κάπου εκεί, δηλαδή, αν δεν πέσουμε λίγο στα ονόματα έξω, τι νομίζεις άλλο θα κάνουν. Θα σε σκιάξουν, θα σε σκιάξουν, θα σε σκιάξουν. Όπω έκαναν σε ριζέο, θα σε κάνουν και έτσι. Τι άλλο νομίζω θα σου κάνουν. Ορίστε. Καλώ τον. Να σε καλά! Α, το εκείνο είναι αφιέρωμα. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, θα σου πω αγαπητέ μου. Θα σου πω, θα σου πω. Είχαμε και εμεί τέτοιου ανθρώπου. Ναι, ναι. Να σε καλά, να σε καλά. Ένα φίλο από την Μπρέβεζα. Μου λέει, διαβάζω συνέχεια στον τοίχο, μου λέει το αφιέρωμα που έχετε κάνει για τον Μπλάντιτς Και πόσο περήφανοι μπορεί να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι ε, ε, Κοίταξε, εγώ πιστεύω και το έχω ξαναπεί Και είναι, είχα πάρει και μια συνέντευξη από τον Διονύς Χαριτόπουλο Πολύ καιρό πριν Και τον ρώτησα τότε που είχε βγάλει το βιβλίο Άρης ο των Ατάκτων και του λέω κύριε Χαριτόπουλε, πιστεύετε ότι υπάρχουν βελουχιότητε σήμερα, Μα φυσικά μου λέει. Και πού είναι, Στη γωνία του, πεταμένοι μου λέει. Κατάλαβε, ε, ή άλλα ικανά άτομα, φυσικά υπάρχουν. Α, Α, αλλά κοίταξε, σου είπα, επιμένω εγώ αγαπητέ μου, ότι το φατούρο ήταν η απόλυτη κοινωνική ισορροπία. Βγαίνει τώρα σου λέω ο ελληνόκαυλο. Πρόκειται για ελληνόκαυλου, έτσι. Πρόκειται για ελληνοφανή καρτούν. Πάρτου από τον Μπουμπούκο μέχρι αυτού που ειναι στη γωνια του πεταμενοι μου λεει καταλαβε η αλλα ικανα ατομα φυσικα υπαρχουν αλλα κοιταξε σου ειπα επιμενω εγω αγαπητε μου οτι το φατουρο ητανε η απολυτη κοινωνικη ισορροπια βγαινει τωρα σου λεω ο προκειται για ελληνοκαυλου ετσι προκειται για ελληνοφανη καρτουν παρτου απο τον μεχρι αυτου που Πάνε και προσκυνάνε εκεί να πούμε Κάτι ποντρούμια να πούμε Λοιπόν αυτοί τώρα έχουν δημόσια φωνή Και γιατί τους βγάζουν δημόσια Για την περαιτέρω Αλωτρίωση του μυαλού σου αγαπητέ μου Διότι αυτό σου δείχνουν Τον ελληνό καυλο, τον μαλακό καβλό. Λοιπόν ένα σοβαρό άνθρωπο Να κάνει μια ανάλυση Να σου πει πέντε ιστορικά γεγονότα Να, να, να αρθρώνει λόγο Να Δεν, δεν τον βλέπεις πουθενά θα μου πει και ο ίδιο δεν πάει. Καμία αντίρρηση αλλά κάπου με... τώρα. Αυτή την εποχή που είσαι και ελεύθερο, λέμε τώρα μέσω διαδικτύου και τέτοια. Ψάξε βρε τον αγαπητέ μου. Με... Υπάρχει περίπτωση και μην με, με παίρνει τηλέφωνο και μου λε να πούμε ε, ε, ε, αυτή το, αυτό το καπ. Προσπάθησε να αποφύγει αυτό το κάψιμο φλάτζα από την ε... υπερπληροφόρηση των αδαών των αγράμματων οι οποίοι βλέπουν μία πληροφορία εκεί. Λοιπόν τη μεταφέρουν μέσω facebook, twitter στις σελίδες τους και γράφουμε την κάθε παπαριά σου είχα πει παλιότερα ορίστε παρακαλώ ναι. ναι λοιπόν σου είχα πει και παλιότερα ας πούμε ούρλιαζαν κάποια εποχή για τον Ισοκράτη ε, μα, τώρα σε παρακαλώ λοιπόν άκου τώρα μεγάλη ορίστε περιγαλό. Να σε καλά, να σε καλά. Εκεί είναι ο στόχος. Εκεί είναι ο στόχος να μας, μας την κάψαν τη φλάτζα! Τη φλάτζα μας την κάψαν. Το θέμα είναι το εξής τώρα, έτσι. Πού πας με καμένη φλάτζα, Κοίταξε, είναι καμένη η φλάτζα, μυρίζει, αλλά έχεις και το μέστο. Αυτό το καταλαβαίνεις. Η φλάτζα σου επιτρέπει να καταλαβαίνει τη βόλεψη. Θα ξαναπούμε και θα ξαναγίνουμε κακοί. Η δημοκρατία... Θέλει πίνα, θέλει αγώνα, θέλει αίμα, το καταλαβαίνεις. Θέλει παιδεία. Βλέπεις αυτά εσύ, τα βλέπεις πουθενά γύρω σου. Δηλαδή να είσαι διατεθειμένος να πινάσεις; Να είσαι διατεθειμένος να πολεμήσεις για τη δημοκρατία. <Το> τα βλέπεις θένα γύρω σου αυτά για να ονομάσεις τον εαυτό σου δημοκράτη. Ή την κοινωνία δημοκρατική την οποία ζεις. <Το> κυρία μου και κυρία μου. Η κοκακόλα ελάς να στο πω τώρα, λοιπόν, δημοκρατικότατα, ζητάει ένα εκατομμύριο ευρώ αποζημίωση από τους εργαζόμενους της, γιατί; Ορίστε. Ποιος μουρεύει, <μωρέ, έλα, Κιος> για, για, για, για, για σου, για σου. Για ποιο ξύπνημα μιλά, Μωρέ. Αφού σου λέω εδώ, του το λέω, έγραψα ένα άρθρο γαμό το Δία και ο άλλο νόμιζε ότι του βρίζω το Θεό, Μωρέ. Είναι με το Δία αυτό. Ποιο μωρέ να ξυπνήσει, Μωρέ. Έλα, Μωρέ, πάμε. Άκου λίγο αυτό τώρα εδώ, σε ενδιαφέρει. Η Coca-Cola Ελλά, δηλαδή η 3Ε, ζητάει αποζημίωση, το τονίζω. Αποζημίωση Ένα εκατομμύριο ευρώ από του εργαζόμενου τη γιατί λόγω απεργιών. Έχασαν κέρδη Έχασε κέρδη η Coca-Cola Προσέξτε τώρα Σήμερα γίνεται το δικαστήριο στην Ευελπίδο. Κατά Μεγάλε Αυτά είναι υπογεγραμμένα Με τα μνημόνια του νέσαι σε όλα Αυτόν που στέλνατε στη Βουλή Αυτά είναι στα εργασιακά δικαιώματα Είναι υπογεγραμμένα Αυτά είναι απλά η αρχή των όσων έρχονται Για τα εργασιακά δικαιώματα Με τις επενδύσεις Τις οποίες θα φέρει ο Τσίπρας μέσω Junker και τις λεγόμενες πολυεθνικές, τις ε, πολυεθνικές και αυτούς που θα επενδύσουν. το καταλαβαίνεις; τους απειλεί τους εργαζόμενους τους οποίους πέταξε στο δρόμο διότι να τονίσουμε εδώ ότι η κοκακόλα δεν είχε κανένα θέμα <Συσχε> να κάνει μείωση εργατικού προσωπικού. <Συσχε> Ορίστε παρακαλώ. <Συσχε> <Συσχε> <Καισθαι> <Τι> ε, <σούστα. Τι> Καλά, να πάθο μου λέει ένα τηλεοκράτη. Εκεί που χρωστάγαμε μα πήραν και το βόδι. Τώρα μα το έχουν πάρει το βόδι, μεγάλε. Το βόδι μα το πήρανε από την εποχή που σε φώναζαν στην αγροτική τράπεζα. Σε, σε, σου σου, σου παίρναν το χωράφι, εσύ δεν το καταλάβαινε. Σου δίνανε πίδομα να μην σπέρνει, να μην μη μαζεύει τι ελιέ και εσύ πήγαινε να πηδήξεις τη Βουλγάρα να πούμε που σου φέρνει στο μπουρδέλο ο μίτσους ο, ο, ο ταβατζής και με το αγροτικό το ουίσκι κατάλαβες μεγάλε. αυτή είναι η ιστορία αυτά είναι τα καινούργια εργασία κατά οποία υπογράψαν ή πριν δεν τα λέει κανένα, δεν αλιχτάει για αυτά στο... από τους αλιχταράδες κάθε μέρα, οι αλιχταράδες πρωί μεσημέρι βράδυ ένα καημό έχουν αν θα υπογράψουν ε, το Μνημόνιο 3 για να ε, ε, εξασφαλίσουν αυτό το παντεσπάνι του, διότι πιστεύουν ότι η καινούργια το καινούργιο τέταρτο Ράιχ θα τους ταΐζει όλους ρε παπάρες, η ιστορία επαναλαμβάνεται, όχι μόνο ε, για τους λαούς αλλά και για τους προδότε και για όλους είδατε εσείς πολλούς ε, γερμανοτσολιάδες τη κατοχή. Κουκουλοφόρους να προκόψουν, Όχι! Κάμπο οι μεγαλοσχήμονες κουκουλοφόροι πρόκοψαν. Αυτοί που παίρναν τα μεγάλα πακέτα πρόκοψαν. Λέμε τώρα, ε, πρόκοψαν. Εσεί στην αφάνεια ήσασταν. Σας στάιζε μια ζωή το παρακράτο. Λοιπόν, και ε, μέχρι που ήρθε το Πασόκ, χωθήκατε στο Πασόκ και σας έκανε μέχρι και υπουργού και βουλευτέ. Ή λάθο. Και δημάρχου και αντιδημάρχου. Ή κάμνο λάθο θέλει ονόματα Παρακαλώ ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν Κατάλαβες Μεγάλε Αυτά είναι τα καινούργια εργασιακά Οπότε αγαπητέ μου Αγαπητέ μου Αγαπητέ μου Το δεξί Εγώ προσωπικά Κάποιες φορές εκφράζομαι με... εκφράζουμε με... άσχημο θα έλεγα τρόπο για αυτά τα πρόσωπα, τα πληρωμένα αθύρματα παρακαλώ. Σωστά, σωστά. Ναι, ευχαριστώ. Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν... Ε, αυτά τα παιδιά από τον Αγίων Δημαρχαίη και τη Δημαρχαίη και μ, πολιτική, ούτε για λείπασμα δεν κάνουν. Έχει δίκιο, διότι όπου πέφτουν, κάνει να φυτρώσει χορτάρι ένα εκατομμύριο χρόνια. Κυρία μου και κυρία μου, δεν, ε, κατά τη δική μου άποψη, τη δική μου άποψη, λέω καθημερινά και σας παρακαλώ ε, μην παρεξηγείτε τίποτα άλλο παραπέρα. Όπω γνωρίζετε, το δεξί χέρι του Γιούνκερ, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, είναι αριστερό και λέγεται Παπαδημούλης προσέξτε τώρα γιατί εγώ δεν είμαι πατριώτης και ο Παπαδημούλης είναι πατριώτης ο Παπαδημούλης λοιπόν το δεξί χέρι του φασίστα του ναζίστα που υλοποιεί το τέταρτο ράιχ Γιούνκερ είναι ο Παπαδημούλης το τονίζω είναι αριστερός και τι μας λέει λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον η στήριξη Τσίπρα Κατάλαβε μεγάλε Πώς τα βαφτίζουνε. Έχουνε αυτοί λοιπόν οι άεργοι της ζωής, τα κοινωνικά σαπρόφιτα πρόφητα, τα οποία έπρεπε, όχι, δηλαδή ζήσαν ως, σαν αυτοκράτορες με το παραμύθι του χριστιανισμού, του κομμουνισμού, της αριστεράς και άλλων ισμών. Λοιπόν, σαν τον Παπαδημούλη, εμένα αυτή τη στιγμή, ο οποίος δεν μπορώ να στηρίξω τον κατεμέα, Προδότη, σαμαροβενιζελοκουρελοτσίπρα Με θεωρεί εχθρό Και ο ίδιος λοιπόν είναι πατριώτης Και όσοι στηρίζουν και καλεί Τους άλλους Να στηρίξουν τον τσίπρα Γιατί είναι πατριωτικό καθήκον Και εδώ ερχόμεθα Εδώ ερχόμεθα λοιπόν Να πούμε δυο λόγια για το καθήκον Εσύ Λοιπόν Να βρούμε το βιογραφικό του Παπαδημούλη Να δούμε το καθήκον του απέναντι στην πατρίδα το έκανε, καταρχάς πήγε φαντάρος. Μην μου πεις ότι την εποχή που ήταν νέος ο ήταν η κακιά δεξιά, διότι κι άλλα παιδιά ήταν της κακιάς δεξιάς, της εποχής λοιπόν της κακιάς δεξιάς, και το καθήκον αυτό που ήθελε η πατρίδα εκείνη τη στιγμή, να πάνε φαντάρι ας πούμε το κάναν. Καταρχάς πήγες φαντάρος λέμε τώρα ένα από τα καθήκοντα τα οποία αυτή, αυτή η πατρίδα σε καλούσε είναι μονόδρομος λέει η στήριξη του Τσίπρα είναι πατριωτικό καθήκον οπότε καταλαβαίνετε ότι όσοι, όσοι δεν στηρίζετε την άλωση την τελειωτική άλωση λοιπόν αυτής της χώρας όσοι δεν στηρίζετε την υποδούλωση ολόκληρου ακόμη και των βολεμένων τους του ελληνικού λαού δεν είστε πατριώτες. Δεν κάνετε το πατριωτικό σας καθήκον. Το πατριωτικό καθήκον λοιπόν το κάνουν αυτή τη στιγμή οι βαφτισμένοι αριστερή, οι αεργοί, τα κοινωνικά σαπρόφιτα, πρόφητα τα οποία έζησαν σαν βασιλόπουλα με το παραμύθι των ισμών. Παρακαλώ. Έγινε Είναι απίστευτα αυτά που λέγονται Αγαπητέ μου Από πολίτης του κόσμου πια συριζέως έγινες πολίτης του Τσίπρα Όπως το λες Και ξαναρωτάω εγώ τώρα Εάν υπήρχε το Φατούρο Θα έβγαινε ο Παπαδημούλης Ο Φίλης, ο Τσίπρας Καταρχάς ο Τσίπρας δεν θα υπήρχε Την εποχή του καταλήψεων Ανίσχυε το Φατούρο Θα του λέγανε να κάτσε στη γωνία Χαμένο να πούμε θα έφτιαναν μπροστά πέντε σοβαρά παιδιά Λοιπόν Κατάλαβες μεγάλε Σε ξαναρωτάω λοιπόν Το φατούρο ως μέσο κοινωνικής ε, ισορροπίας ήταν, είναι, απα, είναι, είναι απαραίτητο να επανέρθει Ναι ή όχι Ξέρεις ποιο είναι το δυστύχημα μεγάλε Το δυστύχημα είναι Ότι το φατούρο πια Λειτουργεί ανάποδα Έχουν κάνει όλοι αυτοί Ορίστε παρακαλώ Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Να εξηγηθεί εσύ, μεγάλε. Αύριο λίγη δόση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, λέει ο φίλο. Και πρέπει και αν ο Τσίπρα το πληρώσει, αυτό είναι πατριωτικό καθήκον. Και εγώ που δεν θέλω να το πληρώσει. Ε, μαγάλε, είπαμε, εσύ δεν είσαι πατριώτη. Παπατριώτη είναι ο Παπαπατριώτη, είναι ο Παπαροπατριώτη. Είναι ο Παπαδημούλη και ο Τσίπρας Οι οποίοι πληρώνουν τα Διεθνή Νομισματικά Ταμεία, οι οποίοι σου χρέη τα οποία δεν χρωστά οι οποίοι διαχειρίζονται την ολοκλήρωση του 4ου στην Ελλάδα Σου έλεγα, λοιπόν πριν με πάρει τηλέφωνο ο φίλος ξέχασα τη σου λέγα με ένα μυαλό κι εγώ το ξέχασα θα μου ξανάρθει το ερώτημα είναι το εξής γιατί πάση θυσία εντάξει πέρα από απ τα εντεταλμένα όργανα στην Ελλάδα Τσίπρο, σαμαροβενιζελο Κουρέλιδες, Καρατζαφέρνιδες Και τους οπαδούς τους, τους βολεμένους Που θέλουν την Ευρώπη Να το πάρουμε λίγο ανάποδα Γιατί οι Ευρωπαίοι οι... Αυτοί που διοικούν το 4ο ράιχα Αυτή τη στιγμή αλλά και άλλες ομάδες Θέλουν την Ελλάδα στην Ευρώπη Γιατί, για ποιο λόγο Για τα όμορφα τα μπούτια της, Για τα κάλλη τη, γιατί. γιατί για ποιον ακριβώ το λόγο Σου λέει ο Ρέγγλινγκ του ESM ότι θα κάνουμε τα πάντα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη αρκεί να αποδεχτεί τους όρους γιατί Διώξτε μας ρε Πείτε άχιστε διάλο ρε, να πούμε ψοφίστε! ψωφίστε ρε τι αφού ούτως ή άλλως Τι, τι? Για ψώφο τους έχεις κόβοντας το ΕΚΑΣ Και το ΕΚΑΣ του συνταξιούχους Και τους άρρωστους και τους ανασφάλιους Λοιπόν τι γιατί, γιατί μας θέλουν εκεί πέρα Δεν αναρωτήθηκες ποτέ Οπαδέ ε, πατριώτη του Παπαδημούλη Του Στρατούλη Γιατί είναι ούλη ούλη αυτοί Αυτοί είναι σε ούλη ή σε Σε λαφαζάνι, Λαφαζάνη Καπαζάνη Παρακαλώ Τι φίλοι είναι αυτοί Καλώς τον Παρακαλώ Για ποιον Γιατί μας ήθελε Γιατί μας είχε τάξει Με ένα για να είναι το το Τρίτο Ράιχ, χίλια χρόνια <Κι> Σωστό Σωστό, <Κι> ε, σωστό, να, να σε καλά, να σε καλά. καλά η, η απάντηση ενός φίλου τηλεακροαντής στο ερώτημά μου, το γιατί μας θέλουν στην Ευρώπη Είναι η εξής Μου λέει ο φίλος ότι μας θέλουν για τον ίδιο λόγο Που μας ήθελε και ο Χίτλερ Στην Πανευρώπη του Να μας αρμέγουν Δεν θα διαφωνήσω Δεν θα διαφωνήσω διότι η πανευρώπη του Χίτλερ η οποία ξεκίνησε να γίνεται με αιματηρό τρόπο ε, συνεχίζεται αυτή τη στιγμή με το Τέτορτο Ράιχ με τον ίδιο αιματηρό τρόπο απλά δεν είπαμε τα ξανά είπαμε, δεν χρησιμοποιούν πια σφαίρες και τάνξ απλά μας καλούνε όπως είχε πει παλιά ένας φίλος τηλεακροατής να πληρώσουμε τις σφαίρες που σκοτώσαν τους πατεράδε μας τους παππούδες μας στην κατοχή και φτάνουμε τώρα κυρία μου και κυρία μου Στο σημείο Αυτά τα, τα, τα, τα πράγματα Τα διορισμένα πράγματα Λοιπόν Τις που το παίζουν Πολιτικοί στην Ελλάδα Και μονοπολούν Την καθημερινότητά σου Και έχουν γίνει ήρωες στη ζωή σου Την ώρα λοιπόν που, μάθ, που μάθαινε τα Μαντάτα ο, Του Τσίπρα ο, που, Την ώρα που ο Τσίπρας Μάθαινε τα Μαντάτα λέγε, εκεί, ο, ο, ο, ο Του τα έλεγε ο σύμμαχος του ο αδερφοπιτός του, ο Γιούγκερ, ο Βαροφάκης έπαιζε το πουλί του. Το Twitter του δηλαδή. Και έλεγε στον συνομιληστέ του να πάτε για ύπνο, λέει, δεν θα έχουμε νεότερα απόψε. Κατάλαβες μεγάλε. Χορτασμένα κοινωνικά σαπρόφιτα, πρόφητα, να κάνουν τα πάντα για τη μίζερη ζωή τους. Για να απολαύσουν τη μίζερη ζωή του. Αυτή είναι η ιστορία. Και έχεις καθημερινά εκατοντάδες αλιχταράδες να αληχτάνε κάθε μέρα είναι, αυτοί όλοι είναι πατριώτες τώρα για σενάρια εκλογών κατάλαβες τώρα, τώρα αφού έπαιξαν τέσσερις μήνες καλά το ρόλο του αναχώματος να πάει το πράγμα εκεί που πρέπει να πάει συζητάνε μόνο για, θε, για εκλογές και για δημοψηφίσματα θα, θα γίνω κουραστικός και θα επαναλάβω το ποιον συμφέρουν οι εκλογές και τα δημοψηφίσματα αυτή τη στιγμή μόνο το σούλτ τη Μέρκελ, το Γιούνκερ και αυτούς εντωμεταξύ αυτοί οι αληχταράδες όλοι δεν κάνουν καμία συζήτηση για ρήξη με τους θεσμούς τους οποίους επέβαλαν στην Ελλάδα, με τους σφαγείς τους οποίους επέβαλαν ως θεσμούς καμία κουβέντα για ρήξη Παρακαλώ. Αν κατεβάσουν ψηφοδέλτιο, μου λέει η θεσμή εδώ να Εγώ θα πάω να του ψηφίσω. Διότι το πραξικοματικό του Τσίπρα να τους κάνει, κάνει του φαγεί του Έλληνα θεσμού, μάλιστα. Επαναλαμβάνω. Καμία κουβέντα δεν αρθρώνουν. Θα μου πει μπορούν να αρθρώσουν, όχι. Την κασέτα βάζουν. Ό,τι του λέει το κόμμα. Να του πετάξουν όξο, να κάνουν ρήξη με του θεσμού, με του σφαγείς δηλαδή του ελληνικού λαού. Καμία κουβέντα Και έρχεται λοιπόν Μέσα σε όλα τα σενάρια Και έρχεται και ο, ο κύριος Μητρόπουλος ε, με Πατριώτης, Δημοκράτης ο Δημοκράτης, ε, ναι Τώρα είναι αριστερός Απαλιά ήταν Πασόπι Λοιπόν και μας λέει ότι ενταφιάστηκε ο έντιμος συμβιβασμός Κατάλαβες Μεγάλε Υπάρχει έντιμος συμβιβασμός Υπάρχει έντιμος βιασμός Είναι, είναι έντιμο ρε παιδί μου Είναι έντιμο, πως να το κάνουμε Τέλος πάντων κύρια μου και κυρία μου. Ο... Ο... Ο... ο αντιπολιτευόμενος η υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Λαφαζάνης το απόγευμα έλεγε κατηδίαν στους γερμα... στη γερμανική αντιπροσωπεία της αριστεράς mm. ότι χρειαζόμαστε συμφωνία και το βράδυ έκανε προεκλογικό αγώνα μέσω ίσκρα mm. οι θεσμοί προσέξτε το απόγευμα κατηδίαν έλεγε στους γερμανούς χρειαζόμαστε συμφωνία το βράδυ ξεκίνακε τον προεκλογικό του αγώνα ότι οι θεσμοί σέρνουν τη χώρα, τη, τη χώρα σε οικονομική ασφυξία Αν αυτό το πιστεύεις κύριε Λαφαζάνη Αυτή τη στιγμή φεύγεις από το κόμμα που υπηρετεί τους θεσμούς Εντάξει, λέμε ρε παιδί μου τώρα, εντάξει να πούμε Παρατήσει εντελώς από τον θόκο ο οποίος υπηρετεί τους θεσμούς Και την ολοκλήρωση του τέταρτο ράχ στην Ελλάδα Και ξεκίνα να κάνεις τον αγώνα σου Μοναχικά... Στο βουνό, ξέρω εγώ πού, από ένα ραδιόφωνο, από ένα blog, ξέρω εγώ από κάπου. Αυτά όλα που μα λε, κύριε Λαφαζάνη μου, είναι ορίστε. Να γίνει κολόνα τη ΔΕΗ, μου λέει ένα φίλο, θα είναι πολύ πιο χρήσιμο. Μια σκέπε κολόνα τη ΔΕΗ. Οι λογαριασμοί τη ΔΕΗ ξεκίνησαν να έρχονται. Φαντάζομαι ότι καινούργια εγκέφαλικά θα έχετε, διότι αντί να κοιτάξει αυτό το έσχω, ο Λαφαζάνης το έσχο. Το έσχο! Το οποίο λέγονται, ρυθμιζόμενες, λέγεται ρυθμιζόμενε χρεώσει του λογαριασμού τη ΔΕΗ κάθεται και δημιουργεί καινούργια αναχώματα θα μου πει αυτέ τι συντολέ έχει ο άνθρωπο τι να κάνει. Λοιπόν, αυτά τα ωραία συμβαίνουν, λοιπόν, αγαπητέ μου, και δεν έχει όπω έλεγε και η φίλη μου η νίκη. Που την κεφαλήν πλύνε. Δεν έχει. Πού να πλύνει την κεφαλήν σου. Κατάλαβε, μεγάλε. Αυτά. Διότι είπαμε. Πού να του μετρήσει. Είναι ατελείωτες οι ομάδε οι οποίε είναι δημιουργημένε. Και όλοι μπάσκιαρ... είναι κάπου. Μπα και αρπάξουν ένα κοκαλάκι. Μπα και αρπάξουν ένα κοκαλάκι, μεγάλε. Θα βρεθεί λύση μεταξύ πιστωτών και Ελλάδα. Μην είστε να χωριέστε. Υπάρχουν πολύ καλέ ευκαιρίε στην Ελλάδα. Όχι μόνο στον τουρισμό. Αλλά και στη γεωργία, στην ενέργεια και στο θαλάσσιο εμπόριο. Κατάλαβες μετά. Θα βρεθεί λύση σίγουρα, αφού υπάρχουν ευκαιρίε. Ποιο τα λέει αυτά, Ο σύμμαχό ο Σούλτ. Ο σύμμαχό ο Σούλτ. Μη και ξυπνήσει χωρί Σούλτ, μεγάλε την άρα. Χωρί Φριτ, χωρί Άντολφ, χωρί Μέρκελ, χωρί. Μη και ξυπνήσει. Δε σου κάνω μύτσο από τα άλλων εχόνια, Εσύ είσαι Ευρωπαίο. Συναγελάζεσαι μόνο με Φριτ, Σούλτ και τέτοια. Το παράδειγμα, κυρία μου και κυρία μου για το ότι η συμφωνία είναι σίγουρη είναι το εξής είναι η διεισδυτική γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας-Βουλγαρίας που αφορά το ευρωπαϊκό έργο ενέργειας γι' αυτό ακριβώς είναι σίγουρη η, η, η συμφωνία η συμφωνία προχωρά λοιπόν η νέα γραμμή μεταφοράς ρεύματος μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας αυτό τι σημαίνει ότι οι κατακτητές δεν επενδύουν σε ναρκοπέδιο επενδύουν σε σίγουρα εδάφη επενδύουν σε ολοκληρωτικά κατακτημένες περιοχές όπου δεν θα υπάρχει ούτε φωνή να αντιδρά απέναντι στους εντόπιους γερμανοτσολιάδες αλλά και στους κατακτητές οι οποίοι είναι εδώ ήδη και η παράκρουση σου λέω η παράκρουση είναι παράκρουση μεγάλε ο νότος της Ευρώπης υπέφερε τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια πάρα πολλά. Έτσι ε, λοιπόν μάθε το εξή έγινε μια έρευνα και οι νότιοι Ευρωπαίοι είναι περισσότερο θετικοί απέναντι στην Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη από ότι οι αναπτυγμένοι Βόρειοι Εδώ λοιπόν έρχεται και μπαίνει ο, κολε... ο κομπλεξισμός του Βλάχου ο οποίος όταν πήγαινε στην Αθήνα τον ρώταγαν ε, που γεννήθηκε στο Πανγκράτ. Ε, πού, πού, από που είσαι Απνάνου και � έλεγε Διότι τρεπόταν Για την πατρίδα του Δεν έλεγε ας πούμε είμαι από την Άρτα Είμαι απ' το Τάδε Μέρος Είμαι από τη απ το Άνω Πετρίτσι Ξέρω εγώ ο, πού, Από πού είσαι εσύ μεγάλε Απ' γης Γινήθκας γης Είμαστε, αυτή είναι η ιστορία Με τους νότιους Και αυτό εδώ τώρα ο Ξεφτήλας Ο οποίος <μυρή> Λίγο δώσει τα ντερό του το κοινωνικό σα που διορίστηκε. Το μυαλό του δεν Μόλι έπιασε τα φράγκα, δεν ήταν να, να δει την Ελλάδα. <μυρή> δεν εννοούμε τον άμμο στη Μύκονο το ξέκολο. Να δει ένα μουσείο, να δει κάτι, α πούμε πάντων, Να δει τι πόλει, τη, τη φύση τη Ελλάδα. Ήταν να δει τη Βιέννη. Ήδη πήγαμε στη Βιέννη, φράσουμ και τι να σπου. Μέχρι και το σουκουλατάκι του έχουν του Μότσαρθ. Κατάλαβε τι χλαπάκωση στη Βιέννη. Οχτώ κουτιά σοκολατάκια Μουάτσαρτ Είναι μουάτσαρτ τα γεια. Yeah. Λοιπόν Αυτό είναι το παράλογο Οι Νότιοι θέλουν περισσότερο Ευρώπη από τους Βόρειους Λοιπόν τι σχεδίες, Ο Αμερικάνος που σχεδίασε την ενεργειακή πολιτική Στη Μεσόγειο είπε Χρειαζόμαστε την Ελλάδα για να περάσουν οι αγωγοί Για συζεύξεις ενέργειας Καλά χαιρέτα μας μεγάλε. Η κυρ... Α, Δεν σου είπα Εδώ είναι οι καταλήξει Βάνι Βαλαβάνι, Λαφαζάνι Το ταβάνι και λοιπόν. Αποφάσισε 12 στρέμματα του ελληνικού Του αεροδρομίου Του παλιού κάτω να τα κάνει σκουπιδότοπο Κολλά έκανε Με απόφαση Βαλαβάνι λοιπόν Το φιλέτο του ελληνικού το κάνω σκουπιδότοπο Με συγχωρείτε, Τι άλλο ήθελες να σκεφτεί η Βαλαβάνι Μέγα, Να το κάνει τι το ελληνικό Λέμε ρε παιδί μου τώρα Δηλαδή από πού πού να ξέρει η Βαλαβάνι Περαγκαλώ. Ορίστη Καλά σωστός ο τηλεαγρότης Ξέχασες μου λέει Το πασοκικό πρόγραμμα Ξεφτιλίζουμε έναν τόπο Τον υποβαθμίζουμε του κάνουμε έτσι Πέφτουν οι τιμές και έρχεται ο επόμενος Και το παίρνει τζάπαρ Πολύ μεγάλη μαγιά μου αρέσει Πολύ μ' αρέσει. Κυρία μου και κυρία μου Και αγαπημένο μου ελληνοκαρτουμπόπουλο Όπως καταλαβαίνεις Δηλαδή Και εσύ που κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις Δηλαδή καταλαβαίνεις πολύ καλά Δηλαδή πρέπει να είσαι Πολύ στόκος τώρα Για να πιστέψεις Ότι αυτό που λέγεται η Ευρώπη Οι υποστηρικτέ τη Οι ένθερμοι οπαδοί τους εργάζονται για το καλό σου <Τι Αλλά τι να κάνω τώρα σου χαλά χατήρι και επειδή φτάκαμε στο τέλος θα ακούσουμε ένα στράτο με σε ένα ιδιότροπο τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά και γυρνάμε να κλείσουμε Έτσι ποιος χαθήκανε ποιος το είπε πως τα τρένα τους πατήσαμε; ποιος το είπε για τους μάγκε πως τη βάψανε πως ταξιδέψαν με βάρκα και βουλιάξαν με. Όσο υπάρχει τραγουδά, θα βγαίνουν νεροί γάδε. όσο υπάρχουν δασκάλια, θα βγαίνουν μάθητα Ποιος το είπε για τους μάγες πως καθίκανε; Ποιος το είπε πως τα τρένα τους πατήσαμε; Ποιος το είπε πως οι μάγκε, χρεοκοπήσαν; Και σε σ' ευτοκυριλέδες τους εκτοπισαν. Όσο υπάρχει τραπούλα θα βγαίνουν ερηγάδες κι όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν μάθηταδες. Όσο υπάρχει τραπούλα θα βγαίνουνε ρηγάδες και όσο υπάρχουν δάσκαλοι Θα βγαίνουν μάθηταδες Κυρίες μου και κύριοι Όπως καταλαβαίνεις δεν, υπ δεν υπάρχει πια ούτε τράπουλα Διότι οι ρηγάδες που βγαίνουν είναι στην κυβέρνηση Είναι του ΣΥΡΙΖΑ Κατάλαβες οι παλιοί Είναι στην κυβέρνηση πια όπως δεν υπάρχουν και δάσκαλοι για να βγαίνουν μαθητάδε πάπαλα και για να το πω καλύτερα για το φίλο μου τον Νίκο στη Ζάκυνθο τετέλεστε Μουσική αυτά Μουσική ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, ακρόαση την τιμή που μας κάνετε να μας ακούτε για τις ωραίες παρατηρήσεις και ευχόμεθα να είσαστε πάντοτε πάρα πολύ καλά γεια σα και χαρά σας fm steo